Χριστός Ανέστη, Ανέστη. με πιέζει σήμερα λίγο ο χρόνος και γι' αυτό θα τελειώσουμε λίγο νωρίτερα γύρω στις 7 παρατέταρτο διότι πρέπει να πάω σε Μέγα Εσπερινό σε κάποια εκκλησία που Το βλέπετε είναι ο ρόλος μου διπλό. Είμαι και ο μιλητής εδώ, αλλά είμαι και ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως και οπωσδήποτε πρέπει να ανταποκρίνομαι και στις υποχρεώσει. Το περασμένο Σάββατο μιλήσαμε πάνω στο κέριο ζήτημα και στο φοβερό αμάρτημα της ολιγοπιστίας. Και ενθυμίστε ότι διεκρίναμε ανάμεσα στη λίγη πίστη και στην ολιγοπιστία. Και είπαμε ότι άλλο είναι λίγη πίστη και άλλο είναι ολιγοπιστία. Και την μεν λίγη πίστη, ο Κύριος, είπαμε, την επενεί, την εγκομιάζει. Την μεν λίγη πίστη, ο Κύριος την επίνεσε και είπε ότι αυτοί οι οποίοι έχουν λίγη πίστη, ο σκόκων συνάφεως, αλλά πραγματική λίγη πίστη, ζωντανή, επιρακτομένη. Αυτοί οι λίγοι είναι αρκετοί να σηκώσουν βουνά και να τα ρίξουν στη θάλασσα. Αλλά την ολιγοπιστία ο Κύριος την καυτηρίασε. την ολιγοπιστία ο Κύριος την κατεδίκασε. Και τούτο διότι είπαμε ότι η ολιγοπιστία... Δεν είναι η λίγη πίστη, αλλά είναι δυστυχώς η πίστης που χάνεται, που μειώνεται, που λιγοστεύει, που φτύρεται, που καταστρέφεται, που επηρεάζεται από εξωτερικούς παράγοντες. Η ολιγοπιστία είναι δυστυχώς η κατάσταση αυτή στην οποία βρίσκεται ο πιστός όταν αρχίζει να χάνει την πίστη του, αρχίζει να απελπίζεται, αρχίζει να κλονίζεται, αρχίζουν να λυγίζουν τα γονατά του και αρχίζει η απεσιοδοξία. λιγοπιστία είναι η κατάσταση εκείνη στην οποία βρίσκεται ο μέχρι εκείνη τη στιγμή πιστός, ο οποίος όμως επηρεάστηκε από αρνητικούς παράγοντες του περιβάλλοντός του, από κακέ συμπτώσει και συγκυρίε από κακέ και αρνητικέ καταστάσει γύρω του και τα έχασε. Κλονίστηκε, επηρεάστηκε. Έχασε την πίστη του στο Θεό και έπεσε από τον έκτο όροφο τη πολυκατοικία και σκοτώθηκε. Εκεί οδηγεί η ολιγοπιστία. Εκεί οδηγεί η απεσιοδοξία. Και γι' αυτό ακριβώς ο Κύριος την χαρακτηρίζει ως φοβερό αμάρτημα, ως τραγικό αμάρτημα. Γιατί είπαμε ότι η ολιγοπιστία είναι πλασφημία, είναι άρνηση Θεού το να απελπίζεσαι, να ξεχνάς τους βεβαιωτικούς λόγους του Κυρίου, οι οποίοι θα πρέπει να συγκλατησυχάζουν συνεχώς, ότι εγώ ήμει με τιμών πάσα στα σημέρα, θα είμαι δίπλα σου, θα σε παρακολουθώ, θα σε στηρίζω, θα σε δυναμώνω. Όταν λοιπόν ξεχνάς αυτούς τους λόγους του Θεού και όταν επηρεάζεσαι από αρνητικές καταστάσεις και όταν χάνεις την ελπίδα σου στο Θεό δεν είσαι τίποτε άλλο παρά ένας βλάσπημος ένας αρνητής του Θεού ένας άνθρωπος ο οποίος εκείνη τη στιγμή πέφτει σε φοβερό και τραγικό λάθος. Okay. Σήμερα μετά από τα προχθεσινά που είπαμε σας υποσχέθηκα ότι θα μιλήσουμε για την απιστία και θα προλάβω να πω ότι η απιστία είναι λιγότερο κακό από την όλη υποπιστία. Η απιστία είναι μικρότερο αμάρτημα από την ολιγοπιστία. Και α ακούετε αυτό στα πιά μα ο περίεργο, προτιμότερος ο άπιστος από τον ολιγόπιστο, έτσι λέει ο Κύριος. Εάν ανοίξετε την Αποκάλυψη, το μυστηριώδες αυτό βιβλίο της Κεγνής διαθήκης, το τελευταίο των βιβλίων της Αγίας Γραφής, θα δείτε εκεί ότι ο Κύριος απευθυνόμενος εις τον Επίσκοπον Λαοδικίας του λέει, είδα σου τα έργα, ξέρω τι κάνεις. και σε έχω κατατάξει μέσα μου, του λέει ο Θεός, ότι είσαι χλιαρός. Θα προτιμούσα, του λέγει, να είσαι ζεστός ή κρύος. Αλλά επειδή είσαι χλιαρός, μέλωσε εμέσιν εκ του στόματός μου. Σε συχάθηκα πλέον, μου έρχεται να σε κάνω εμετό. Ποιος είναι ο ψυχρό, ποιος είναι ο χλιαρός και ποιος είναι ο ζεστός. Ο ζεστός ασφαλώς αντιλαμβάνεστε ότι είναι ο πιστός. Αυτός που έχει υπεπειρακτωμένη την πίστη μέσα του. Αυτός που καίγεται ολόκληρος από την πίστη και την αγάπη και την ελπίδα εις τον θεόν. Χλιαρός δηλαδή μισό κρύο, μισό ζεστό είναι ο ολιγόβιστος και ψυχρός είναι ο άφιστος. Ο Κύριος τα μισοβέζικα τα σιχέρες. Ο Κύριος τα παλατζαρίσματα τα σιχέρες. Ο Κύριος τα καμώματά μας τα συχάθηκε τα λίγο κόσμο, λίγο εκκλησία, λίγο Χριστό, λίγο σατανά, λίγο διάολο, λίγο θρησκεία, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς. Αυτά ο Κύριος τα συγχαίρεται και κάποτε φοβούμε ότι θα ακούσουμε και εμείς την Ιδία φωνή του Κυρίου. Είδα σου τα έργα, ότι χλιαρώσει, θα σε προτιμούσα ψυχρό ή δευτό αλλά επειδή μου τόπεζες χριστιανός και σε άλλους τόπεζες αρνητής και σε άλλους τόπεζες μοντέρνος και σε άλλους τόπεζες προοδευνικός και σε άλλους μου τόπεζες άνθρωπος του Θεού, σε συχάθηκα πλέον, μέλος εμέσυνε είναι τους τοματός Θα σε προτιμούσα λέγει ψυχρό, παρά να είσαι χλιαρός. Έτσι είπε ο Χριστός. άραγε, σε προτιμάει ο Θεός άπιστο παρά να είσαι μισοβέζικος. Σε προτιμάει ο Θεός άπιστο παρά να είσαι παλάντσα, μια δόθε, μια χίθε. Σε προτιμάει να είσαι ο Θεός κρύος παρά να είσαι κάλαμος υπό ανέβουσα λεβόμενος όπως είπε εκεί μιλώντας για τον Ιωάννη τον πρόδρομο τι κάνει το καλάβι όπου φυσάει ο άνεμος Δώσε θε Δώσε δω θε πάει κοίδε τι πάει έτσι εγινήκαμε όπου φυσάει ο άνεμος όφα που έλεγε κάθεος το κόμμα το, κόμμα το σύγχρονο όφα όπου φυσάει ο άνεμος λείπει δυστυχώς η σταθερότητα. Λείπει δυστυχώς η αποπασιστικό της, να πάρεις επιτέλους τη μεγάλη απόφαση και να πει ότι πρέπει να ζήσω σαν πιστός χριστιανός. Αν θέλω να ελπίζω στο έλεος του Θεού, αν θέλω να ελπίζω στην αγάπη του Θεού, ο Κύριος εθέλει εκ μέρους μου ειλικρίνεια, αλλά ας μην ξεφεύγω από το θέμα μου. Ποιο είναι ο άπιστος. Δεν υπάρχουν άπιστοι πολλοί. Ας λένε. Ας λένε. Είναι η μόδα της εποχής. Μας το παίζουν άπιστοι. Δεν υπάρχουν άπιστοι. Είναι η μόδα των νέων. Που επειδή κάτι το βρίσκουν δύσκολο στην εκκλησία... Προτιμούν να λένε ότι δεν πιστεύω που Δεν πάω στην εκκλησία, δεν ξομολογέμαι, δεν κοινωνάω, είμαι άπιστος. Ωραία, τι Για να έρθει καμιά αρρώστια μέσα στο σπίτι σου και θα σου πω εγώ τι ωραίο άπιστος που είσαι. Και τότε θα σε δω πόσα καντήλια θα μου ανάψεις και πόσα λιβάνια θα βάλεις και πόσους παπάδες θα καλέσεις προκειμένου να κλιτώσεις από το θανατικό. Για να έρθει καμιά δυσκολία στη ζωή σου και εσύ που μου το έπεζες άπιστος και άπιστη για να σε δω τι κάνεις κρυφά την νύχτα όταν πας μπροστά στο εικόνισμα και γονατίζεις για να μην σε δουν οι άλλοι και κάνεις και να σταυρό. Ποιοι οι άπιστοι, πού τους είδατε τους άπιστοι, δεν υπάρχουν άπιστοι. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα, μην μιλάτε εσείς. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Θυμάστε πριν από λίγο καιρό, επάνω εκεί στη δράμα, δεν θυμάμαι που ήτανε, επέβαλε κάποιος ο οποίος και κάνει πολιτικό γάμο ε, δεν μας ενδιαφέρει κάποιος άνθρωπος λοιπόν και ο δεσπότης απολύτως δικαιολογημένα είπε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν πρέπει να τα πει εκκλησιαστικός δηλαδή δεν πρέπει να του γίνει η δία Τους είδατε τους άπιστους πως κάνατε. Τους δίθεν τους Τους δίθεν άπιστους, τους είδατε πως κάνατε. Βγήκαν στα κανάλια. Βρήκαν στα παράθυρα τα λεγόμενα. Και αφήσανε. Και τι είναι αυτός ο δεσπότης. Και τι το παίζει αυτός ο δεσπότης. Και τι μας κάνει αυτός ο δεσπότης. Και το ένα και το άλλο. πρέπει είσαι άπιστος ή δεν είσαι. Είσαι άπιστος ή είσαι. Αφού μου λες ότι είσαι άφιστος, τι τι στην κηδεία. Δεν λες ότι είσαι άφιστος. Δεν καμαρώνεις, πάτησες ποτέ στην εκκλησία. Πήγε στο δημαρχείο, έγκανες την πολιτικό γάμο. Τα παιδιά σου τα αφήνεις αβάστιστα. Κάνεις, κάνεις. Δεν λες ότι είσαι άφιστος. Τους έκανε μία πρόταση κάποιος. Αλλά πού. Μόλις την ακούσανε, το βουλώσαν το ματάκι τους. Τους είπε κάποιος έξυπνος. Εξυπνόν Λέει όσοι είστε άπιστοι, όσοι είστε άπιστοι, να κάνετε μία βεβαίωση στους δικούς σας, να αφήσετε στη διαθήκη σας ότι εγώ είμαι εκπεπιθήσεως άπιστος και δεν δέχομαι κηδεία εφησιαστική. Ούτε ένας δεν παρουσιάστηκε. Ούτε ένας δεν παρουσιάστηκε. ούτε ένα ούτε ένας, ακούτε τους έκαναν πρόταση σας λέω όποιος λέει είναι άπιστος και δεν δέχεται Χριστό Παναγία να μας κάνει μια βεβαίωση ούτως ώστε να μην αντιμετωπίζουμε δυσκολίες μετά να αφήσει μια διαθήκη στους δικούς του ότι εγώ εμένα δεν θα μετάξετε εντολή Ποιο να τορβήσει Σκεπτόνται. Ξέρω εγώ, μας και υπάρχει κανένας δαίμονας μεθαύριο και με περιμένει που θα βγαίνει η ψυχή μου. Mm. Ωραία, άσε, δεν βαριέσαι. Να κάνουμε μια κηδεία. Μας και γλιτώσουμε τίποτα. Κι είναι την τελευταία στιγμή. Και τώρα και μαρώνε. Άπιστος λέει. Είμαι άπιστος. Δεν υπάρχουν άπιστοι. Ή μάλλον για να είμαι σαφέστερος η άπιστη είναι ελάχιστη και δεν είναι εδώ στην Ελλάδα η άπιστη. Ίσως λίγοι να υπάρχουν και εδώ. Κυρίως είναι έξω μακριά, εκεί κάτω στις χώρες της Αφρικής, της Αμερικής, όπου εκεί πλέον δεν έχει φτάσει ακόμα το δίδαγμα του Ευαγγελίου, η διδασκαλία του Χριστού. Και εκεί βεβαίως οι άνθρωποι ζουν στην Άφρια. Εκείνη είναι η πραγματική, η γνήση, η άπιστη. Αυτοί που ακόμα δεν γνώρισαν. Αυτοί που ακόμα δεν άκουσαν. Γιατί ο Κύριος είπε «Σε προτιμώ λέει άπιστο, παρά ο λιγόπιστο». Γιατί ναι μεν η απιστία είναι αμαρτία, αλλά ο άπιστος Διαθέτει ένα πλεονέκτημα απέναντι στον ολιγόπιστο. Ο άπιστος έχει καρδιά καθαρή, αγνή και όταν θα παρουσιαστεί η ευκαιρία να γνωρίσει τον Θεό να είστε βέβαιοι ότι αυτός ο πρώην άπιστος θα γίνει πιο πιστός και από τους πιστούς. Θα σας αναφέρω δύο-τρία παραδειγματάκια και θα τελειώσω. Αγιογραφικά παραδείγματα. Θα θυμάστε όλοι το δίδαγμα, το, το, το, το θαύμα αυτό που έκανε ο Κύριος θεραπεύοντας τον δούλο του εκατοντάς. Ήταν ο εκατόνταχος ένας άπιστος. Ρωμαίος. Καμία σχέση δηλαδή με τους Εβραίους που πίστευαν στον αληθινό Θεό. Και οι Ρωμαίοι είχαν θεό τους έναν ψευκτό θεό τον Ιανό των λεγόμενων ο οποίος ανύπαρκτος βεβαίω Και ασφαλώς υποθέτω ότι σε αυτόν τον Ιαννό θα πίστευε και προκείμενος εκατόνταρτος για τον οποίο να μιλούμε. Αρώστησε ο δούλος του. Τον αγαπούσε. Ήθελε να γίνει καλά. Υποθέτω θα πήγε στον Ιαννό. Θα είχε κάποιο ιδόλιον. Θα είχε κάποιο είδωλον. Κάποιο μικρό αγαλματίδιον του Ιανού. Και θα πήγε να τον παρακαλέσει. Αλλά όπως συνήθως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις ούκιν φωνή, ούκιν ακρόαση Τα είδαλα ούτε μιλάνε ούτε ακούνε Απελπίστηκε Και πάνω στην απελπισία του Κάποιος θα τον πλησίασε Κάποιος πιστός Κάποιος που εγνώριζε τον Κύριο κάποιος που είχε ακούσει δια τα του Κυρίου και πήγε και του μίλησε «Γιατί δεν παίρνεις το παιδί σου, τον δούλο σου εις τον Χριστόν» και άρχισαν να ανοίγουν τα μάτια, τα μάτια της ψυχής διότι με εκείνα τα μάτια γνωρίζει κανείς τον Θεό και όχι με τα μάτια του σώματος. έτσι αποφάσισε να πάει στον Χριστό πρώτο δείγμα πίστεως ένας ολόκληρος εκατόνταρχος ένας αφέντης να πέφτει και να προσκυνάει τον Χριστό μεγάλο πράγμα ένα άνθρωπο α, έτσι εφαίνεται ο Κύριος ο άνθρωπος ενεφανίζεται εις ζωή του εδώ και όμως αυτός Εκατόνταρχο αξιωματούχος, αδιστάχτος, πέφτει να προστιμήσει τον Χριστό. Τον παρακαλεί, Κύριε του λέει, ο δούλος μου, ο πες μου, βέβλετε δεινός, φασανιζόμενος. Απάντησης του Χριστού, καγό ελτόν τεραπεύσω αυτών, θα έρθω εγώ. Τον Δεύτερον δείγμα πίστης. Δευτέρα απόδειξη. Όχι κύριε. Να μην έρθεις στο σπίτι. Ούκ ημοι άξιος. Ή να μου υπό την στέγινη σέλθος. Δεν είμαι άξιο να μπει στο σπίτι. Αλληπέ λόγων και η ο πέστη. Μια κουβέντα μόνο και φτάνει. Η δύναμη της κουβέντας σου είναι τόσο ισχυρή που ας μερικά κιλιόμετρα μέχρι το σπίτι μου η δύναμη της κουβέντας σου θα τη την αρρώστια. Είμαι βέβαιος. Τι βλέπουμε αν άνοιξαν τα μάτια τη καρδιά του, εγνώρισε και τον Θεό, αλλά εγνώρισε και κάτι άλλο. Αυτό που εμεί δεν το έχουμε γνωρίσει ακόμα. Εμεί, μάλλον και τα δύο, δεν τα έχουμε γνωρίσει. Ούτε τον Θεό τον έχουμε γνωρίσει ακόμα, ούτε και αυτό το άλλο. Και ποιο είναι αυτό το άλλο, τον εαυτόν του γνώρισε. Τον εαυτό του γνώρισε. Τα χάλια του γνωρίσει. Την ελεινότητά του γνώρισε. Κοίτα τι πως μιλάει. Ο πράγματι πιστός. Και ακούτε τώρα τα λόγια του Κυρίου. Αμήν λέγω εμείς. Την αλήθεια σας λέω. Ουδέποτε εν το Ισραήλ το σάπτειν πίστην Ευρώπη. Ποτέ μου λέει μέσα στον Ισραηλινικό λαό δεν βρήκα τόσο μεγάλη πίστη όσοι βρήκα σε αυτόν τον εκατόνταρχο, τον Ρωμαίο, τον Εθνικό, τον Ιδωλολάκη, τον, τον Άπιστο. Ουδέποτε βρήκα τέτοια πίστη. Αυτό είναι το πλεονέκτημα του απίστευτο. Παράδειγμα δεύτερο, ελθιμήστε την Χανανέα. τι ήταν σιροπινίκησα, Χανανέα. καμία σχέση με Εβραίους δηλαδή. Στη Χαναά ελατρεύεται ο Βάα, ένας ψευτοθεός. Ένα ανύπαρκτο Θεό, στον οποίο καθέτο έκαναν χιλιάδε θυσίε μικρών και μεγάλων παιδιών. Είχε την κόρη τη, η Χανανέα, δαιμονιζωμένη. Αμφιβάλλεται ότι θα την πήγε εκεί στον Βάλ να τη θεραπεύσει. Αφού πιστοί του βάλει ήταν και αυτοίς, όμως μπορεί ο βάλ να θεραπεύσει, ο ανύπαρκτος, ο ανυπόστατος, απεγοητεύει. Κάποιος της μίλησε για τον Χριστό και έρχεται εις τον το αποκορύφωμα της πίστης τρεις φορές τη διώχνει ο Κύριος από κοντάτε τρεις φορές την αδίωση που εσένα επειδή σου είπε ο παπάς να δίνεσαι καλύτερα προκειμένου να μπαίνει στην εκκλησία παραξηγήθηκες και και είπε και πρόσβαλε και ζυγοφάντησε στον ιερέα ότι σε έδιωξε. Τρει φορέ την έδιωξε ο Χριστό, πραγματικά την έδιωξε. Και σένα, επειδή σου είπε ο ιερέα, παιδί μου, με τα αμαρτήματα που έχει, δεν μπορεί να κοινωνίσει. Προσευλήθη και δεν ξαναπάτησε η Τρεις φορές την έδιωξε ο Χριστός. Και εσύ προσευλήθης. Επειδή σου είπε ο παππούλης να μην βάφεις τα χείλη σου πηγαίνοντας να κοινωνήσεις. Και να μην βάφεις τα νύχια σου πηγαίνοντας να πάρεις αντίδωρο. Που κανονικά θα έπρεπε να σε διώξει. Απλά υπόδειξη σου έκανε. Και εθίχθηξη. Εσθενναχωρήθηκες. Έως κανάτι και προτίμησες να μην ξαναπατήσεις την Εκκλησία. Λέγοντας και φωνάζοντας, το λένε μερικοί ακόμα, εγώ λέω να πάω από 20 χρονών στην Εκκλησία και είναι τώρα 40-50, διότι τότε ο παπάς μου είπε να μην ξαναφορέσω παντελόνι ή να μην ξαναφορέσω κραγιόν ή να μην ξαναφορέσω μανικιούρια, δεν ξέρω πώς θα λέτε και τα, τα χρώματα που βάλετε στα νύχια σας και στα χλάσια. Τρεις φορές την έδιωξε ο Κύριος, τρεις. Την πρώτη, θυμηθείτε, έπεσε στα πόδια του η γυναίκα και ο Κύριος λέγει, ούκα πεκρίθη αυτή λόγω. Την περιεφρόγησε. Βεβαίως, ο Κύριος την δοκίμαζε εκείνη τη στιγμή. Άρα, αυτό που εφαίνεται ή το υπερηφρόνησης, την περιεφρόνησε και όμως η γυναίκα δέχεται την περιφρόνηση και δεν φεύγει, θα μείνω εδώ, θα με ακούσεις, δε δες αυτό είναι πίστη. Πίστη είναι να σε διώχνει ο Θεό και εσύ να λες, Όχι, δεν πάω πουθενά. Θα κάτσω εδώ και θα σου φωνάζω και θα σε παρακαλάω μέχρι να μου κάνεις αυτό που σου ζητάω. Δεύτερη φορά την διώχνει. Ποια είναι η δεύτερη φορά? Όταν λέει επενέβησαν οι μαθητέ και του είπαν «Κύριε, απόλυσον αυτήν ότι κράζει ο πισθενημόν». Θυμάστε τι απίτησε ο Κύριος «Οού καπεστάλιν ημείς τα πρόβατα τα απολωλώτα ήχου Ισραήλ». Εγώ λέει με αυτού δεν έχω καμία δουλειά. στην εθνική δωρολάτρευση. Εγώ ήρθα για τα δικά μου τα πρόβατα, για τους δικούς μου. Για τον λαό μου τον εκλεκτό τους Εβραίους. Φύγε, έτσι της είπε. Άλλης λόγης, με άλλα λόγια, της είπε, πήγαινε κόρη μου, δεν ασχολούμαι μαζί σου. Έφυγε. Προσεβλήθη. Όχι. Ούτε προσεβλήθη, ούτε πολύ περισσότερο έφυγε. Και δέκεται και το τρίτο χαστούκι του κυρίου. ουκέστη καλόν λαβήν των άρτων των τέχνων και βαλήν της κοιναρής. Δεν είναι σωστό παιδί μου της λέει να πάρω το ψωμί από τα παιδιά μου και να το ρίξω στα σκυλιά. Να στο λέγει να κανείς αυτό. Να πεταθεί με αυτό το ταβάνι. Να με προσβάλει εμένα και μπροστά σε κόσμο ε. Μπροστά σε κόσμο να με πει εμένα σκυλί να μου μιλήσει εμένα έτσι ποιος είναι αυτό ο μπήξε ο δίξε και αρχίζουμε ολόκληρη αναφορά με ύβρις στο πρόσωπο του ιερέως Τι είπε είπαμε ότι ίδιον το απίστου είναι ότι αν ανοίξουν τα μάτια του βλέπει και το Θεό αλλά βλέπει και τον εαυτό γιατί λέει ναι κύριε Είμαι σκυλή Τι να πω Είμαι τίποτα καλύτερο Αφού είμαι Και να λέει ευλόγησον Θεέ μου έχει δίκιο Έχει πιστέψει ότι είναι ο Θεός έχει δίκιο κύριε Είμαι σκυλή Αλλά του λέει, όχι ψωμί, τα ψίχουλα που για τα σκυλιά. Από αυτά τα ψίχουλα θέλω να μου δώσεις και εμένα. Και τότε ο Κύριος μιλάει για δεύτερη φορά με τόσο εγκομιαστικά λόγια. Σε δύο απίστους μίλησε ο Χριστός. Με τόσο εγκομιαστικά λόγια. Σε δύο απίστους. Βρέστε μου άλλο μέσα στην εγγραφή Ουθενά. Ουθενά. Σε δύο απίστους μόνον, η μία στον εκατόντερκο που του είπε ότι ουδέποτε το σάφτην στην έβρον εν το Ισραήλ και η δεύτερη σε αυτή τη γυναίκα την είχα Όχι είναι μεγάλη σου η πίστης, γεννηθεί το σιωστέ, ό,τι θες να γίνει. Ό,τι θέλεις. Αυτό είναι πίστη. Αγαπητοί μου και αγαπητές μου, αυτό είναι η πίστη. Και ως προς τούτο, είπαμε, οι άπιστοι έχουν το πλεονέκτημα. Το ότι αν τους δοθεί η ευκαιρία, και θα τους δοθεί η ευκαιρία, η υγ... γνήσι η άπιστη, η γνήσι η άπιστη. Η η άπιστη. Γιατί σα είπα, άπιστη δεν υπάρχει. Ξέρετε τι υπάρχει. Θα το πούμε αυτό την άλλη φορά. Ξέρετε τι υπάρχει. αρνητέ, Όχι άπιστη αρνητές αρνητές υπάρχουν όχι όμως άπιστοι αρνητές υπάρχουν και για την άρνηση θα μιλήσουμε σε άλλο μάθημα. σε άλλο μάθημα. και η δεύτερη φορά λοιπόν και η δεύτερη φορά ο Κύριος μίλησε με τόσο επενδυτικά λόγια για την πίστη της Ιωνανίας Θα ήθελα να πω πολλά ακόμα, αλλά δυστυχώς ο χρόνος με περιορίζει. Θα σταματήσω εδώ και σας υπόσχομαι ότι το θέμα αυτό, επειδή το αφήνω τώρα ημιτελές, στο επόμενο μάθημα θα το τελειώσω, διότι είχα πολύ περισσότερο να σας πω και πολύ σημαντικότερο. Και δια την πίστην, αλλά και δια την απιστία. Και δια την πίστην των πρώην απίστων. Τελειώνω με μία υπογράμμιση. Μακάρι να είμαστε άπιστοι. Δυστυχώς, ανήκομαι στην τάξη των ολιγοπίστων. Και επειδή πρόκειται σίγουρα να ακούσουμε την απεσιόδοξο εκείνη η φωνή ότι μέλωσε εμέ στην εκ μου, θα παρακαλέσω την αγάπη σας και εσείς να παρακαλείτε δι' και εγώ δι' εμάς, με ύψιλον, και εσάς, να παρακαλούμε τον Θεό να μας δίδει πίστη, να ενισχύει την πίστη μας, να προσθέτει πίστη στην απιστία μας και την ολιγοπιστία μας, που ώστε επιτέλους κάποτε να εμφανιστούμε ενώπιον το, Του Θεού, πλήρης πίστεως και πνεύματος αγίου, που ώστε να καταταγούμε εκεί όπου των πιστών ο χορό. αμήν.